Το τηλέφωνο χτύπησε στις δύο το πρωί. Επίγον. Τρελάθηκε. Η ναωμή, χωμένη κάτω από το κρεβάτι, στρίγγλισε. Κοργή του Μουσολίνη. Βοήθεια. Λιούις. Μπούμπα. Φασίστες. Θάνατος. Η νοικοκυρά τρόμαξε. Ο γεροπού της υπηρέτης της απαντούσε κι αυτός με στριγγλιές. Τρομάρα. Ξύπνησαν οι γειτόνοι. Γυρέα κυρίε του δευτερού πατώματος αναρωνίουσε εξεμεινολη Όλα εκείνα τα πανιά ανάμεσα στα μπουτια, τα καθαρά σεντόνια, οι λύπες για τα μωρά που χάσανε. Ωχρυσίζυγε. Παιδιά που σνομπάρουν στο Γέιλ ή βάζουν μπριγιαντίνι στο κολέγιο τη Νέα Υόρκη, ή τρέμουν στην παιδαγωγική ακαδημία του Μονκλέρ όπω ο Ιουτζίν. Το μεγάλο τη πόδι μαζεμένο στο στήθο, το χέρι τεντωμένο, μακριά όλη, το μάλινο φόρεμα στα μπουτια τη, το γούνινο παλτό σειρμένο κάτω το κρεβάτι, οχυρώθηκε κάτω το σουμια με βαλίτσε. Ο Λιούι με τι πιτζάμε στο τηλέφωνο, τρομαγμένο. Τι κάνουμε τώρα. Ποιο να ξέρε. Λάθο μου που την άφησα μόνη. Κάθομουν στον καναπέ, στο σκοτεινό δωμάτιο, τρέμοντα, για να βγάλω συμπέρασμα. Πήρε το πρωινό τρένο για το Lakeland. Η Ναομή ακόμη κάτω από το κρεβάτι. Φαντάστηκε πω τη φέρνει δηλητηριώδει μπάτσου. Η Ναομή στριγκλίζει. Λιούι, τι έπαθει καρδιά σου τότε. Σε σκότωσε η τη Έσυρε έξω, στρίψαν τη γωνία, ταξί, την έσπρωξε μέσα με τη βαλίτσα, αλλά ο ταξιτζή του άφησε απ' έξω από ένα φαρμακείο. Στάση λεωφορείο. Περίμεναν δύο ώρε. Καθόμουν ξαπλωμένο στο τεσάρι, το μεγάλο κρεβάτι στο living room, δίπλα στο γραφείο του Λιούις... τρέμοντα, γύρισε σπίτι αργά τη νύχτα μου, είπε τι έγινε. Η ναομή στον μπάγκο του φαρμακείου αντιμετώπιζε του εχθρού τη. Ράφια με παιδικά βιβλία, κατεωνιτήρε, ασπιρίνε, καθήκια, αίμα. Μην πλησιάζετε, δολοφόνοι, μακριά, ορκιστείτε πως δεν θα με σκοτώσετε. Ο Λιούις τρομαγμένο, στον πάγκο με τα αναψυκτικά. από το Λέικουτ, Τοξικομανής, νοσοκόμες, οδηγοί λεωφορείων υποχοντριακή με τα δρομολόγια, από απ το γειτονικό τμήμα αποβλακωμένη και ένας παπά που ονειρευόταν χείρου σε έναν αρχαίο βράχο. Αέρα. Ο Λιουης δείχνει στο κενό Οι πελάτες ξερνάν τις κοκακόλε Οι κοιτάζουν Ο Λιουης ντρέπεται Η ναομία εν θρυάμβο. Η εξαγγελία της συνωμοσίας Το λεωφορείο έφτασε Ο οδηγός δεν θα τους πάρει για τη Νέα Υόρκη Τηλέφωνα στο δόκτορα Τάδε Έχει χρή έναν απαύσεως Το ψυχιατρείο Οι γιατροί του κρατικού στον Greystone. Φέρτε την εδώ κύριε Γκίνσμπεργκ Ναομί, Ναομί, ιδρωμένη, γουρλωμένα μάτια, χοντρή, το φόρεμά τη ξεκούμποτα από τη μια μεριά, τα μαλλιά τη πεσμένα μπροστά, οι κάλσε να κρέμονται με μοχθηρία στα πόδια τη, στρίγκλιζε για μετάγγιση, ένα δίκαιο χέρι ύψωμένο, βαστώντα ένα παπούτσι, ξυπόλητη στο φαρμακείο, οι εχθροί καταφθάνουν, δηλητήρια, μαγνητόφωνα, το FBI, ο Σντάνοφ, κρυμμένο πίσω από τον μπάγκο, ο Τρότσκι, ανακατώνει βακτηρίδια ρουραίων πίσω από το χώρισμα, ο Θεο Σάμ στο Νιούαρκ μηχανεύεται θανατηφόρα αρώματα στην έγρη και συνοικία. Ο Θεο Εφρέμ, μεθισμένο με έγκλημα στον πάρτο πολιτικών, δισοδομεί τη Χάγη. Η Θεία Ρόζα κάνει πιπί στι του Ισπανικού εμφύλιου πολέμου. Ω που το νοικιασμένο 35 δολάρια στενοφόρο ήρθε από τη Red Μπάνκ. Τη αρπάξανε τα χέρια, τη δέσαν πάνω στο φορείο, βόγκαγε, φαρμακωμένη από φαντάσματα. Ξέρναγε φαρμάκι διασχίζοντας το Νιουτζέρσεϊ, ζητούσε να τη λυπηθούν από το Έσεξ ως το Μόριστόουν, και πίσω στο Γκρέιστόουν, όπου έμεινε τρία χρόνια. Ήταν η τελευταία κρίση. Την έστειλε ξανά στο τρελοκομείο. Σε τι θαλάμου, περπάτησα συχνά εκεί αργότερα. Κατατονικέ γριέ, γκρίζε όπω το σύννεφο, όπω η στάχτη, όπω η τύχη, σιγοτραγουδούσαν κοιτάζοντα χάμο. Καρέκλε, Σταφιδιασμένες τρίγκλες σέρνονταν στα τέσσερα, κατηγορούσαν εκλιπαρούσαν τα δεκατρία μου χρόνια Πάρε με σπίτι Πήγα μερικές φορές, γύρευα τη χαμένη ναομή, έπαιρνα τρόμο Έλεγα, όχι, είσαι τρελή μαμά, έχει εμπιστοσύνη στους γιατρούς I believe, I believe I'll go back home, I believe, I believe I'll go back home. Acknowledge to my babe, baby, I did you wrong. I'm gonna beg my babe, my babe, to let me come back home. I'm gonna beg my baby, beg my baby to let me come back home. I've been wondering, baby, just like the new prodigal song Που δεν ξέχασες στην αρχή, όταν έπινε φτηνέ γκαζόζε στα νεκροτομία του Νιούαρκ. Μόνο που την είδε να κλαίει, στα γκρίζα τραπέζια, στους μακριού θαλάμου του δικού της κόσμου. Μόνο που γνώρισες τις αλλόκοτες ιδέες για το Χίτλερ στο κατόφλι, τα σύρματα στο κεφάλι της τα τρία μεγάλα μπαστούνια, μπιγμένα στη ράχη τη, τι φωνέ στο ταβάνι που στρίγγλιζαν τα άσχημα πρώτα τη πλαγιάσματα τριάντα χρόνια. Μόνο που είδε τα άλματα στο χρόνο. Τις διαλύψει της μνήμης, το βρόντο των πολέμων, το βρυχισμό και τη σιωπή ενό απέραντου ηλεκτροσόκ, μόνο που την είδε να ζωγραφίζει κακόγους του πίνακες των εναέριων τρένων που τρέχουν πάνω από τι στέγε του Μπρόγκ, τα αδέλφια της πεθαμένα στο Ριβερσάιντ ή στη Ρωσία, τη μοναξιά της στο Long Island γράφοντα ένα τελευταίο γράμμα και την εικόνα τη στον ήλιο, στο παράθυρο. Το κλειδί είναι στον ήλιο. Στο παράθυρο. Στα κάγκελα. Το κλειδί είναι στον ήλιο. Μόνο που έφτασες κοινή τη σκοτεινή νύχτα στο σιδερένιο κρεβάτι της αποπληξίας, όταν ο ήλιος έχει πέσει στο long Άιλαντ και ο τεράστιος Ατλαντικός μου γκρίζει απ' έξω το μέγα κάλεσμα του όντως τους δικούς του να βγουν από τον εφιάλτη. Χωρισμένη δημιουργία με το κεφάλι της ακουμπισμένο σε ένα μαξιλάρι του νοσόκομείου για να πεθάνει σε μια πεθ ένα αιώνιο φω τη γνώριμη σκοτωδίνει. Κανένα δάκρυ για αυτό το όραμα. Μόνο που το κλειδί να μείνει πίσω, στο παράθυρο, το κλειδί στον ήλιο, στους ζωντανού, για να πάρουν τούτη τη μερίδα του φωτός στο χέρι και να ανοίξουν την πόρτα και να στραφούν να δουν τη δημιουργία να στράφτη προ τα πίσω στον ίδιο τάφο. Μεγέθου σύμπαντο, μεγέθου του τικ-τακ του ρολογίου του νοσοκομείου, στην είσοδο πάνω από την άσπρη πόρτα. I said, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Baby, baby, just like the prodigal son baby baby please let me come back home my baby were down and lose down down on that old sugar phone you know she down and lose out on She down on that on sugar phone. If Ω μάνα, αντίο Με ένα μακρύ μαύρο παπούτσι Αντίο Με το κομμουνιστικό κόμμα και μια σχισμένη κάλτσα Αντίο Με έξι μαύρες τρίχες στην κρεατόελιά του στήθου σου Αντίο Με το παλιό σου φουστάνι Και μια μακριά μαύρη γενιάδα γύρω από τον κόλπο Αντίο Με την πεσμένη κοιλιά σου Με το φόβο σου για το Χίτλερ Με το στόμα σου γεμάτο βρώμικες ιστορίες με τα δάχτυλά σου ξεχαρβαλωμένα μαντολίνα, με τα μπράτσα σου χόντρε βεράντε του Πάτρεσον, με την κοιλιά σου των καπνοδόχων και των απεργίων, με το πηγούνι σου του Τρότσκι και του Ισπανικού πολέμου, με τη φωνή σου τραγούδι για του ακατεμένου αποσταμένους εργάτες με τη στραβή σου μύτη, τη μύτη που μύριζε το ουσί του ουρσί του Νιούαρκ, με τα μάτια σου, με τα μάτια σου, με τα μάτια σου τη ανέχεια, με τα μάτια σου τη κίνα, με τα μάτια σου τη θεία με τα μάτια σου της πεινασμένη Ινδία, με τα μάτια σου που κατουράνε στο πάρκο... με τα μάτια σου της Αμερικής που καταραίει... με τα μάτια σου της αποτυχίας στο πιάνο... με τα μάτια των συγγενών σου στην Καλιφόρνια... με τα μάτια σου της Μαμαρέινη που πεθαίνει σε ένα ασθενοφόρο... με τα μάτια σου της Τσεχοσλοβακίας όταν τις επιτίθενται ρομπότ... με τα μάτια σου που πάνε στην νυχτερινή σχολή ζωγραφική στον Μπρονξ... με τα γιαγιά. Που βλέπει τον ορίζοντα από την έξοδο κινδύνου. Με τα μάτια σου που τρέχουν γυμνά έξω από το διαμέρισμα στριγκλίζοντας το χολ, με τα μάτια σου που οδηγούνται από αστυνομικού σε ένα ασθενοφόρο, με τα μάτια σου δεμένα σαν ένα χειρουργικό τραπέζι, με τα μάτια σου με το πάγκρεα σου με τα μάτια σου τη εγχείρηση σχολικοειδίτιδα, με τα μάτια σου τη έκτρωση, με τα μάτια σου των βγαλμένων οθικών, με τα μάτια σου του σοκ, με τα μάτια σου τη λοβοτομία. Με τα μάτια σου του διαζυγίου Με τα μάτια σου της αποπληξίας Με τα μάτια σου μονάχα Με τα μάτια σου Με τα μάτια σου Με το θάνατό σου γεμάτο λουλούδια Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης